Δυστυχώ 15, 20, άντε 25 εκτινοτρόφοι από τους 300 που έχουν δικαίωμα πάνω στο νησί να ε, βοσκούν να βόσκουν, ε, ελεύθερα, να έχουν ζώα ελεύθερης βοσκής. Αυτοί οι 20, 25 δημιουργούν μια αρνητική εικόνα, διότι ούτε επιτηρούν τα ζώα τους, ούτε είναι συνεργάσιμη και συνεννοήσιμη αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώα συνεχώ στους δρόμους και να προκαλούν τα αντιχήματα, να υπάρχουν ζημιές στις αγροτικές παραγωγές και να υπάρχουν εντάσεις με τους γεωργού και βεβαίως να δημιουργείται και μια αρνητική αισθητική για το νησί μας και μάλιστα μια περίοδο που ευτυχώ στου τελευταίους δύο-τρει μήνες ο τουρισμός πάει, πάει πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω για άλλη μια φορά ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι βασικής προτερότητας για μας και εμένα προσωπικά. Και το λέω αυτό διότι ένα-δυο από αυτούς έχουν αποθρασινθεί πλήρως και φτάσουν και σε σημείο απειλών ακόμη και σε μένα Ήδη υπάρχουν μηνύσεις για κάποιους από αυτούς οι οποίοι τόλμησαν και να με απελήσουν ευθέως και επίσης κάποιοι καταστρέφουν τις παγίδες που φτιάχνει ο Δήμος και είναι η περιουσία του Δήμου με τη λογική και με την σκέψη ότι θα πάνε βράδυ θα κόψουν τις παγίδες άρα δεν θα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου τους ενημερώνω ότι για κάθε παγίδα που χαλάει υπάρχει μήνυση. Μία φορά θα πιαστούν, θα πληρώσουν για όλε. Το ξεκαθαρίζω, για να μην παρεξηγηθώ εγώ είμαι ξεκάθαρο. Το ξεκαθαρίζω ότι αν νομίζουν ότι επειδή πηγαίνουν 2-3-4 το πρωί και χαλάνε τις παγίδες, ότι ωραία, τους τη χαλάσαμε να μας πιάσουν ζώα, μία φορά θα τους πιάσουν. Επειδή ξέρουμε σε κάθε περιοχή ποιοι κτηνοτρόφοι κινούνται, μία φορά θα πιαστούν και θα πληρώσουν για 10, 20, 30 φορές κτλ. Ταυτόχρονα, τους ενημερώνω ότι τόσο προς τον οπεκεπέ, όσο και προς την περιφέρεια που συλλέγει τα στοιχεία, έχει ζητηθεί για όλους αυτούς που δεν είναι συνεργάσιμοι, το πάγωμα, το κόψιμο ή η επιστροφή των επιδοτήσεων. Είμαι σαφή, δεν μπορούν οι 20, 25 να χαλούν την εικόνα για την κτηνοτροφία στο νησί δεν μπορούν αυτοί οι 2025 να οδηγούν σε μία ασφάλεια στους δρόμους της Ρόδου δεν μπορούν αυτοί οι 2025 να προκαλούν καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και ας το πάρουν όπως θέλουν αυτοί θα καταλάβουν τι είναι ότι με το συγκεκριμένο θέμα είμαι πάρα πολύ φανατισμένος και θα το πάω μέχρι τέρμα και ούτε οι απειλές τους ούτε ε, οτιδήποτε άλλες ενέργειες θα με σταματήσουν Καθημερινώς από τη Διεύθυνση Εμπορίου υπάρχει πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό μέχρι τις 2 η ώρα κλιμάκιο το οποίο βρίσκεται είτε στην Παλιά Πόλη, είτε στη Λίνδο, είτε στο Φαλιράκι, είτε στις παραλίες είτε στα πανηγύρια, σε όλα τα πανηγύρια, πιστεύω όσοι επισκεφτήκατε θα του έχετε δει Συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο στην ό,τι δυνατότητα έχουν ε, να, απο, να υπάρχει μια νομιμότητα των, αυτών των διαδικασιών. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά στον βαθμό που μπορούμε, παρόλο ότι θα πω κάτι που έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα το επαναλάβω, παρόλο ότι εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή θα περιμέναμε καλύτερη δουλειά, καλύτερη συνεργασία με την αστυνομία, η οποία έχει τον κύριο έλεγχο για την αποκατάσταση της τάξης και της νοημότητας πάνω στο νησί. Δυστυχώ οδεύουμε προς το τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι ούτε η ίδια η ηγεσία της αστυνομίας πρέπει να είναι ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε αυτή την περίοδο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη χειμερινή περίοδο προετοιμάζοντας την επόμενη χρονιά η οποία πρέπει να είναι πολύ καλύτερη όσον αφορά την ευνομία και την εφταξία και στην πόλη και σε όλο το νησί.